8. Να είμαστε λοιπόν εδώ Παρασκευή της μαθητικής παρέλαζης της προετοιμασίας και του ξαρμυρίσματος του μπακαλιάρου της σκορδαλιά. δεν ξέρω είναι της μόδας η σκορδαλιά τη λένε οι σχεφ Πώ πως ακριβώς φτιάχνεται και πως γίνεται μια σκορδαλιά που να είναι ανεκτή να μην τη μυρίζει κανένας εγώ να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Νιόνιο το Μπακάλι που το έπε και το έκανε και μου στείλε. Τον μπακαλιάρο τον ωραίο Θα τον τρώμε Και θα σε μνημονεύουμε Ωραίο μου και καλέ μου νιόνιο Αν περιμένετε να ασχοληθούμε Σήμερα με την τρέχουσα επικαιρότητα Αυτά θα γίνουν Πως το λέμε γαλλικά Ναι, en passant Έτσι, ενδιαμέσως θα ασχοληθούμε Λίγο με την επικαιρότητα Γιατί η επικαιρότητα δεν αντέχει σε κριτική Μετά το χτύπημα στο Ρανδίνο Μετά Την δήλωση που εμφανίζεται και σε φάσα στις τηλεοράσεις σήμερα, ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στη... Δεν θα τη δω πω τη λέξη, τη θεωρώ κακιά λέξη. Νομίζω ότι προξενεί ψυχική διαταραχή σε πάρα πολύ κόσμο, αναστάτωση, ε, αλλεργία, έχουν εμφανιστεί άνθρωποι που ξύνονται, που δεν καταλαβαίνουν, που βγάζουν αφρούς από το στόμα, όταν ακούν τη λέξη διαπραγμάτευση. Είναι μια λέξη η οποία επί 18 μήνες τώρα γίνεται... Στην τούρλα του σαβάτου, του κασίδι το κεφάλι Στο πολιτικό περιθώριο της εξαθλίωσης Στο πολιτικό προσκήνιο της υποκρισίας Δεν είναι πράγμα για το οποίο αξίζει κανένα τον κόπο να κουβεντιάσει Τι άρχισε μαζί με την Άνοιξη, ο πνιγμός Χίλια από τη Λιβύη Δέκα, δεκαπέντε, είκοσι στις ακτές της Τουρκίας ε, Έχουμε φτάσει και με αυτό το τέρας του πνιγμένου ανθρώπου, στι ωραίε γαλάζιες μα με σημαία καθαρότητα θάλασσε για τι οποίε προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι, είτε ω υποδοχή τουριστών, είτε ω δραπέτε των μεγάλων πόλεων και των Αθηνών. Μεταξύ αυτών, έχουμε συνηθίσει το τέρα σε τέτοιο βαθμό που ακούμε για του πνιγμού και λέμε μακριά από τα δικά μα, και α πάνε να πνιγούν Γιατί τα λέω αυτά, ε, υπάρχουν και έρευνε που αποδεικνύουν ότι το 65% των Ελλήνων, περίπου επίσημη έρευνα είναι αυτή, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, έχει καταλήξει ότι για όλα τα κακά τη ζωή του δεν φταίνει. ούτε τα μνημόνια, ούτε το καινούριο κόμμα τη Ραχίλ Μακρύ, ούτε το παλιό τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε η πλέψη, πλέψη ελευθερία ανάμεσα στα πτώματα. Τίποτε από όλα αυτά δεν, φταί. δεν φταίει. ο Τσίπρα, δεν ο Σαμαρά, δεν ο Καραμαλή, δεν ο Παπανδρέου, δεν ο Σιμίτη, δεν φταίει, φταίει, φταίει, φταίει, φταίει. κανένα, φταίνε μόνο η πρόσφυγε. Κανένα άλλο. Το ταλέντο που έχει από το 1821 με τρει-τέσσερι εμφυλίου ε, διαρκούση τη εθνεγερτική επαναστάσεω. <συγγε> ο ελληνικός λαός είναι να ρίχνει τις ευθύνες σε κάποιον όξο από τον εαυτό του και αυτό είναι η μεγάλη Λαϊκή στη ρίζα διαφθορά που επετέφθη έτσι ώστε όλοι να χειραγωγούνται Μόλις τους κολλήσεις μπροστά στη μούρη τους Το μπρολοκάκι της απαλλαγή από την ευθύνη και την ενοχή Το κουνάς μπροστά στα μούτρα τους Τους βρίσκει στον κατάλληλο εχθρό Σήμερα είναι μαύρος, αύριο είναι τούτος, αύριο είναι εκείνος Και επειδή αυτό έχει γίνει πια και ευρωπαϊκή πολιτική Έχω να πω στα φασιστεριά που πολλοί θα χαρούν Ότι από εδώ και μπρος, Πρέπει να προσέχετε την πύρα πίνεται. Δεν έχουμε πάρει χορηγία από την πύρα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένα. εγώ θα τη στηρίζω από τούδε όσο αντισταθεί διότι στην Ουγγαρία σκέφτονται. Να, απαγορεύσουνε την πύρα. Χάεινε επειδή έχει ένα στερικό κύνο που τους θυμίζει κομμουνισμό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θούριο του Ρίγα. μέρα που είναι σήμερα, λάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM στους 97,8% στην Αθήνα, στους 107... Ε, ε, Ακόμα κάτι στη Θεσσαλονίκη που τα έκανα στο κεφάλι μου λίγο ε, ε, ε, σούπα γιατί είμαστε εδώ με τους μεζέδες μας, με τα κρασάκια μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε στέλνετε ε, ε, ε, real κενό και το μήνυμα σας με SMS το 19650 με email studio papaki, το τηλεφωνικό κέντρο 211-2008-200 και τη μουσική επιμέλεια την έχει Νάνση και σήμερα ο Γιώργος ο Τζιβελακίδης μαζί μου. Στον ήχο φύγε με το θούριο πριν πάρουμε και το Ρήγα Και τον θυμόμαστε σε λίγο μόνο στην τράπουλα Μίλτος Πασχαλίδης Το τραγούδι Χρήστος Λεοντής στη μουσική η στίχη δεν χρειάζεται βέβαια Ως πότε παλικάρια Να ζούμε στα στενά Μονάχη σα λιωτάρια στι δράχες να βουνά Ως πότε παλικάρια Tras roccia sopra la montagna, gallione vivasso, ascerende Σπίνες να κάτι κούμε να βλέπω με κλαδιά, να φεύγω από τον κόσμο γιατί μιλήσει κλαδιά. να κάτι του με να βλέπω μελαγιά, να φεύγω από το κόσμο γιατί μι κρεισλαδιά, τα σώρα σε εταιρεία ζωή. Παρασαπτα ή στα διάκια πίνακη, πάρα σαρά τα χρώσει, στα φυλακή. Σχανομένα αδέρφια πατρίδα και γωνείς τους φίλους τα παιδιά να σχολούς, τους συγγενείς. Σχανομένα αδέρφια αδ Hitler και γωνείς τους φίλους τα παιδιά να σχολούς, τους συγγενείς Λάκνε δια στο Παγκέντιας α�도 ρακέντια η ζωή παρά σαράντα χρόνια και εφυλατί παρά σαράντα χρόνια σε πράδια και φυλακή. Λοιπόν η εκπομπή συμπαρίσταται Προσωπικός, γενικός, ιδεολογικός Μετά τον ακροατών της, των φίλων της Ακόματε και των εχθρών τη. Στην ελληνοφρένεια για την αήθη επίθεση Που υπέστη από την κομματική ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ Left GR. Γιατί στοχοποιήθηκε η ελληνοφρένεια Γιατί αντιτίθεται στην παρουσία του Πρωθυπουργού Στα εγκαίνια του Μουσείου Νίκος Μπελογιάννης Μεταξύ μας τώρα, μετά τη φιέστα της Κεσαριανής και μετά τούτο και μετά εκείνο, να θες τώρα να πας την ώρα που κυκλοφορεί στην Ιταλία αλλά βρε παιδιά και εσεί της Ελληνοφρένειας ρωτάτε λίγο έτσι κάπως το πολιτικό μάρκετινγκ να το καταλάβετε έτσι για να αυτό κι εγώ λιγάκι γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ε, ο Τσίπρας δεν είναι απλός πρωθυπουργός, είναι μια ιδέα ο Τσίπρας και με αυτή την ιδέα πρέπει κάπως να συμβιβαστείς, να θες να προχωρήσεις γιατί αυτές οι ιδέες θέλουν σε κατά κούτελα και μετά δεν μπορεί να βγάλεις άκρη όταν στο Πανεπιστήμιο της Απιέτσα στη Ρώμη ε, το μέτωπο κομμουνιστικής νεολαίας στην Ιταλία θυμίζω ότι αν έχει νόημα αυτό Δεν είναι επειδή είναι το μέτωπο κομμουνιστικής νεολαίας τη Ιταλίας απλώς Είναι γιατί στην Ιταλία ο Τσίπρας έχει κατεβεί υποψήφιος αν θυμάστε καλά για τι ευρωεκλογέ, με δικό του κόμμα επικεφαλή, άρα μιλάμε για μια χώρα στην οποία αναπευθύνθηκε και πήρε και ένα 6%. Δυόλευ καταφρόνητο ρωτάει κανένα τη Ραχίλ Μακρύ που κάνει κόμμα, Αν θα ήθελε να έχει ένα 6%! Για να λέμε τώρα τα πράγματα στα σοβαρά. Λοιπόν, το μέτωπο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα μέτωπα τη Ραχίλ, για να μην τα μπερδεύουμε. Το μέτωπο Κομμουνιστική Νεολαία στην Ιταλία τύπωσε μέχρι και αφίσα. Και η αφίσα έχει τη φάτσα του Τσίπρα, η και γράφει από κάτω. Αυτός που πρόδωσε το λαό του δεν είναι ευπρόσδεκτος Όταν την πατήσεις έτσι στην Ιταλία και σου λένε ουναφάτσα ουναράτσα Όχι στο Μουσείο του Μπελογιάννη πας να εγγενιάσεις Όχι στην Κεσαριανή να κάνεις πιλάτες Κάνεις ό,τι μπορείς δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση Και επειδή τώρα δεν έχει άλλη Κεσαριανή μπροστά έτσι άμεσα Είπε να πάει και ο Τσίπρας να εγκαινιά το μουσείο Νίκο Νίκος Μπελογιάννης Λέει εσείς θα με βρίζετε από εκεί γιατί δεν είμαι κομμουνιστής και γιατί πρόθεσα Σας πω εγώ θα πάω στο κομμουνιστή το μουσείο Γιατί ήτανε κομμουνιστής ο Νίκος Μπελογιάννης ω τέτοιο εκτελέστηκε, ω τέτοιο συνελήφθη ω τέτοιο πάλεψε Δεν ήτανε αριστερός Αυτό που λέμε αριστερός Δεν ήταν αριστερός Κομμουνιστή ήταν ο άνθρωπο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Είτε συμφωνεί κάποιο είτε δεν συμφωνεί κάποιο. Λοιπόν, ε, ε, επέγραψε κάτι, λοιπόν, είπε κάτι η Ελληνοφρένεια, του πιάνει το Left GR στο στόμα του. Λοιπόν, επειδή δεν προσφέρονται ήρωε σαν τον Μπελογιάννη, λαϊκοί ήρωε, πραγματικοί. Βγαλμένοι από τη σάρκα αυτού του λαού. Ε, άνθρωποι που δεν συμβιβάστηκαν, που δεν έκαναν πίσω, που δεν εξαργύρωσαν τι ιδέε του. Είτε συμφωνεί ξαναλέω, είτε διαφωνεί κάποιος μαζί τους. Δεν τις πούλησαν. Δεν τις παράλαξαν Δεν τις δίσανε Δεν παίξανε το παιχνίδι του Transformer. Δεν είναι transformed ιδέες αυτές του Νίκου Μπελογιάννη. Ε, δεν μπορεί να γίνονται και αντικείμενο εμπορικοπολιτικής ή πολιτικοεμπορικής εκμετάλλευσης. Επομένως, γιατί να μην πάμε τώρα. Στο 1947... Ανεβαίνει στην, α, α, μία επιθεώρηση στην Αθήνα που παίζει ο θείας του των έξι άσων, στο κεντρικόν. Η στίχη είναι του Σουγιούλ και του, μ, του Τραϊφόρου. Ε, έχει μεγάλη σημασία να τους προσέξει κανένας λίγο τους στίχους. Εδώ θα τα ακούσουμε όχι από τη Βέμπο αλλά από τη Γλυκερία σε εξαιρετική α, εκδοχή. Ε, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου. Νομίζω ότι άμα ακούμε κάτι τέτοιο σαν και αυτά που σα είπα πριν, και στην υγειά μας μια οκαδούλα, εμεί τα πιούμε, και στη μικρή την ελαδούλα μας τα πούμε. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, και όσο μπορείς κρατήσου, και στα παλιά παπούτσια σου γράφω, σαν λένε η εχθρή σου. Γιατί, Α. Ποιο το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιέ και παραμύθια, και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγα εκείνα που μας τα έλεγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα του. Αντικαταστήστε τη λέξη Λονδίνο με τη λέξη Βρυξέλλε, και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σα. Στο το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους μα δεν πειράζει, δεν πειράζει δεν θα το βάλουν να χμαράζει και δεν θα κλάψουμε που πολλοί μας ξεχάσανε γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις πτάσατε. Και στη υγειά σα μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε Και στη μικρή την ελαβούλα μας θα πούμε Κάνε κουράδιο Ελλάδα μου Κι όσο μπορείς κρατήσουν Και στα παλιά παππούσια σου χράψω σαλέν διεχθείς μου και αν μας τις χάσανε με παδεσιά η συμμαχή στη μοιρασιά κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μην μας αρρωστήσεις γιατί το θέλει ο Θεός να και θα ζήσεις, Σε κάθε χιόνισμένη ράχη σαν πολεμούσαμε μονάχοι. όλοι λαγούς με πέτρα μα μας αιτάζατε, και να στα μάτια με ένα τρία μας κοιτάζατε Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα η πίνδος και η τρεπεσίνα Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα ηχήσαμε,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 Ράψω σαν λέν οι σου. και αν μα τι χάσανε με μπαδέσια, η συμμαχή στη μοιρασιά. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου. Να μην μα Γιατί το θέλει και ο Θεό. Να ζήσει και θα ζήσεις, Λοιπόν, τα σχολεία σα το ένα είναι από το άλλο. Λοιπόν, ο, μου λέει ο, ο, ο Τάσος, συνέχεια προσβάλλει την νομοσύνη κάθε ανθρώπου με τη στοιχειώδει γνώσει τη ιστορία αυτού του τόπου, ανεξάρτητα από το αν είναι κομμουνιστή ή όχι, φτάνει πια η ασύστολη πολιτική αλληλεγγύη. Απαντάει ο Νάσο. Τώρα να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ποιο έχει το δικαίωμα να κάνει φενιφέσκο ρόλο σε εκδηλώσει μνήμηση ή σε οτιδήποτε. Καλέ, τα μισά νυχτερινά κέντρα τη Αθήνα. Μην τρελαθούμε. Το κουκουέ έχει δικαίωμα τα αποκλειστικότητα στη μνήμη του οποιοδήποτε. Των δικών του ανθρώπων, μάλλον μπορεί να έχει δικαίωμα. Άμα κάποιο νιώθει ότι θέλει να πάει και έχει καλεστεί να πάει, τι ζωή τραβάει το κουκουέ και οι οπαδοί και φίλοι του. Ξερτάται. Εγώ πάντω στο σπίτι μου δεν καλώ όποιον να είναι. Να σας λέω και την αλήθεια, έτσι. Θα μου πείτε, ένα μουσείο είναι για αυτού που θέλουν ένα πάνε. Ε, εντάξει. Ξέρω και πολλού που πηγαίνουν στα μουσεία για να τα κάνουν λίμπα. Έτσι και ηθικά και πραγματικά και ουσιαστικά Λοιπόν ε, ο φίλος μου Αντώνη οφορλίδας από την Αβέρσα Τελικά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η βαρύτητα του θανάτου προσδιορίζεται γεωγραφικά Ο κόσμος φαίνεται ότι πονάει περισσότερο τα θύματα του Παρισιού, του Βερολίνου, των βρυξελών Επειδή κάποτε πήγε εκεί τουρίστας και έφαγε κρουασάν, λουκάνικα φραγκούρτις και λαχανάκια Βρυξελών και όχι τα θύματα στη Χόμ, στο Χαλέπι, στη Δαμασκό και στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Η μάνα που σκοτώθηκε χθες στο Λονδίνο είχε τα ίδια βυζιά για να θυλάζει τα παιδιά της με τη μάνα που σκοτώθηκε χθες στη Συρία. Έχει απόλυτο δίκιο, Αντώνη μου, απόλυτο και είναι και πολύ ωραία γραμμένο το σχόλιο. Και έρχεται και δένει με τον Παντελή, το φίλο μου, το Χάρο. Πάει ο Τσίπρα, εγκοινιέται του Μουσείου του Πελογιάννη και χθε έλεγε καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή, παράστανα τα χρόνια σκλαβιά και φυλακή, βέβαια. Τα χρόνια '99 στο υπερταμείο. Άσε που καμιά φορά για να πας αριστερά πρέπει να στρίψει τρει φορέ δεξιά. Άντε λοιπόν να σα το χαρίσω. Είναι το παραδευσιακό του μωριά. Εδώ το λέει ο αγνιστό Λουκιανό Καλαϊδόνη: κλέφτη ζωή. Μαυρί, μωρέ, μαυρί, ζωή που κάνουμε. Μαυρί, μωρέ, μαυρί, ζωή που κάνουμε. Μαυρί, ζωή που κάνουμε. Εμεί οι Ô, μωρέ, με, φόβο, με, φόβο, μωρέ, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο με το ψωμί. Με φόβο τραγουδάμι. Με φόβο τραγουδάμι. Με φόβο τραγουδάμι. Μωρε ποτέ, μας ποτέ μωρε, ποτέ μα δεν αλλάζουμε. Ποτέ μα δεν αλλάζουμε. Ποτέ μα δεν αλλάζουμε. Και δεν α προχωρούμε. Και δεν α Και δεν α προχωρούμε. Ολη μουρε πολύ με ριστο βολεμου Ολη μουρε πολύ με ριστο βολεμου Ολη με το βράδικα ραουλι το βράδικα ραουλι το βράδικα Ανάπηροι, Μ' αρέσει που έχω κληρονομήσει τους φανατικούς της ελληνοφρένειας Σήμερα, μα το Χριστό δηλαδή, το ευχαριστήκαμε πάρα πάρα πολύ Γιατί ο ελληνοφρενής άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ποτέ λεπενιστή. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα Ο ελληνοφρενής άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ποτέ χρυσαυγίτης και να χαρακτηρίζει αρχαιοελληνικό χαιρετισμό το Χάιλ Γκίτλερ ή τις Βάστικα. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί από την ώρα που κάτι έχει μαυρίσει πάρα πολύ, τι να σας πω. Εδώ άλλο άλλος πάει να βγάλει όλα τα στέρια από όλες τις πολυεθνικές και από τη χάνε και την πύρα... Προσέξτε, υπό την προπόθεση υποθέτω ότι είναι κόκκινα, έτσι. Γιατί αλλιώ τα στεράκια των Χριστούγεννων τη βάψανε, δεν θα ξανακάνουν Χριστούγεννα. Δηλαδή θα βάζει στρατιέ ολόκληρε από μαυροφορεμένου τα φασισταριά τη περιοχή του, κατά του χρυσάβγητε του δικού του, να σπάν τα τζάμια του κόσμου που έχει αστεράκια. Δηλαδή σα το λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή, κόκκινο για χαρτί και αστέρι το χειμώνα στα Χριστούγεννα μακριά, έτσι. Με το Πάσχα κάτι βολεύουμε το στρογγυλόν το αυγόν. Μπορεί να είναι χρησιμοποιηθεί και αυτό. Λοιπόν, έχω ένα σωρό μηνύματα. Λέω όμως να σας τα παίξω αμέσως μετά από ένα από τα πιο Ίσως, κατά την άποψη μου να είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, αν τα μετράγαμε για δεκάδες, δηλαδή για μια δεκάδα θα το έβαζα στην πρώτη τριάδα για να μην σα πω και στην κορυφή, Ω τραγούδι εθνική Περισυλλογής και αυτογνωσία. Αλλά βέβαια τη μουσική την έχει κάνει ο λάγιο, Ο Δημήτρης Η στίχη είναι του Μιχάλη του Μπουρμπούλη του θεωρώ εξαιρετικούς mm. Και αυτό που αναδεικνύει όλο αυτό το, Τη σύνθεση Ταλέντων, ανθρώπων Ιστορικής γνώσης, βιωμάτων Και πολλών άλλων πράγματων Είναι η απέθαντη Σωτηρία Μπέλου mm. Επειδή είμαστε παραμονή εθνική γιορτή. Και επειδή δύσκολα διαβάζει κανένα, σα συστήνω, ανάμεσα στα άλλα, έτσι, τα διάφορα που ακούγονται, το μεγαλόσχημα αυτόν τον καιρό. Πάτε, ανοίξτε το, το, το, το, το 21 και η αλήθεια του Καρύμπα. Πατήστε το στο διαδίκτυο. Θα σα βγάλει το κείμενο. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Από εκεί δεν μπορείτε να κρατήσετε μια φράση μοναχά. Η Πανάσταση του 2021 είναι μοναδική γιατί έβαλε ερωτήματα. Αν ε, δεν έδωσε απαντήσει, έβαλε ερωτήματα. Τα οποία εμπολής, και σε έναν βαθμό μένουν αναπάντητα ως τα σήμερα Διαβάστε το Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο Μπορεί να σας ανοίξει το μυαλό Να αρχίσετε να σκέφτεστε Να ψάξετε και άλλα πράγματα στο διαδίκτυο Και στο μεταξύ Κλείνουν στόματα, ανοίγουν αυτιά Θα με δικάσει Γραμμένο πίσω Το 1983 Όπως λέει η Νάνση, Δεν μιλάμε, δεν γράφουμε Μόνο ακούμε Τα άλλα μετά Θα με δικάσει ο που πω και τα ειδώνει. Μα στην αγιά σου στα βουνά μου Μουχρήσου, τι νύχτε που τα πετυχαίνει, ψεύτε στα χρεμάνε το Χριστό στο ουρανό που κάναμε τα πάνη δεν βλέπουμε τις νύχτες σ' αστεριά που σ Για νική μας που κι Τι νύχτε που θα πεθύ ανοίγει, ή μψελε στα κρεμάνε το Χρισό. Κάθε φορά που τα ακούω αυτό το τραγούδι να τριχάζω από πάνω μέχρι κάτω Κάθε φορά Έλληνο φρενός κατανοώ Πώς μπορεί Να γράψει Σημερινός Ρωμιός άνθρωπος Το στίχο Ζωγράφης ο Θεόφιλος με αίμα Το χάρο να φοράει θαλασσιά. Πείτε μου σε ποια χώρα Σε ποια κουλτούρα Μπορεί ο χάρος Να φοράει θαλασσιά διαχείρο Θεόφιλου το λέω σε αυτούς που παρακολουθούν τώρα τη Μητυλίνη ω Μόρια, ως τόπο ε, προσφύγων, ω Μηκιό ω το ένα ως το άλλο, ξεχνώντας Σε αυτούς που αποτσέτες δεν ξέρουν τι είναι Γουγκλάρετε, βαριέμαι ώρες ώρες να εξηγώ Βαριέμαι να αντιστρατεύομαι ένα σχολείο και μια κουλτούρα που είναι φτιαγμένη στην αναπαραγωγή των ιδίων και ιδίων και ιδίων και ιδίων και ιδίων αθλείων και και προτύπων, όπου επιτρέπουν σκλαβιά οικονομική για 100 χρόνια, και αυτό να εμφανίζεται ω διαπραγμάτευση για ένα λαμπρό μέλλον, το οποίο περιμένει του λαού. Και το πρόβλημά μα είναι ποιο θα οικειοποιηθεί τον νεκρό κομμουνιστή Μπελογιάννη για να φανεί διάδοχο πραγμάτων που ουδέποτε διάπραξε είτε ω αδικήματα είτε ως ηρωικέ πράξεις Πάω λοιπόν στην αναλόγου πνεύματος σημερινή επιτουρκοκρατίας κλήρωσή μου και τι εννοώ, επιτουρκοκρατίας ο τίτλος είναι «Η θυσία» Συγγραφέας είναι η Άννα Γαλανού οι είναι ο 22 που μας με την παρουσία των βιβλίων του και των εκδόσεων του εδώ στην κατηγορία της ελληνικής πεζογραφίας, 536 σελίδες και πρόκειται για ένα εξαιρετικό μύθι συναρπαστικό με φόντο την τουρκοκρατία και την ενετοκρατία. Θα ακολουθήσετε διαβάζοντάς το Τυρούσα «Μια όμορφη αρχοντοπούλα της Κρήτης που εκτοπίζεται από τους ενετούς όταν ο πατέρας της αρνείται να υποταχθεί στην εξουσία τους και επαναστατεί». Η γαλέρα που τη μεταφέρει στην εξωρία πέφτει στα χέρια Οθωμανών Κουρσάρων και μαζί με τι άλλε γυναίκε οδηγείται στο σκλαβοπάζερο τη Κωνσταντινούπολη. Αγοράζεται σαδούλες σε ένα καραβάν σαράι τη Ανδριανούπολη όπου οι συνθήκε διαβίωση τη είναι δραματικέ. Ένα βήμα πριν από το θάνατο τη σώζει ένα ωραίο τρακιώτη ο Σικύρ και ο που γεννιέται ανάμεσά του είναι φλογερό. Καινούργια αρχή γεμάτη ερωτηματικά. Γιατί ακολουθεί την εξτρουτία του Σουλτάνου Σουλίμαν. Ποιος είναι ο ρόλος του Αχμέτ Πασά Ποιος είναι ο Ιωάννης Και πόσο επηρεάζει τη ζωή της Ο άνθρωπος ένιγμα Μέχρι που μπορεί να φτάσει Χάνδακας, Κωνσταντινούπολη Ανδριανούπολη, Ρέθυμνο, Χάνδακας Γεγονότα της περίοδου από το 1550 το 1570 Δεμένα άριστα Με μυθοπλασία Ευγενή σκλάβη αλήθειες, ψέματα Πασάδες δούκες έρωτες Πάθη σωματέμποροι αλογάριδες πειρατές, ζωντανεύουν. Στη θυσία, το πρώτο βιβλίο τη τριλογίας ήταν uh, «Η οι δρόμοι τη καταιγίδα. Λοιπόν, έχω πέντε βιβλία και του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208-200 και περνώ σε διαφημίσει. <Κλέψανε>, κλέψαν, ελέγχουν. κλέψαν, αυτοί που τους κλέψαν ανάπηροι, ταξίου... <Κλέψανε>, λοιπόν εδώ με πλακώστατη στα μηνύματα. Λοιπόν. Μπλακώστε στα μηνύματα με αφορμή την Ελληνοφρένεια, το LeftGR, την επίσκεψη. Γιατί περί επισκέψεω πρόκειται, πώ λέμε, πάμε, μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μουσείο Μπελογιάννη. Ο Τζο μου γράφει ότι στα γραφεία του Γκίζη είχαν σηκώσει τον Λένιν, τον Άρη και είχαν και κάτω τον Μπελογιάννη από δίπλα μαζί με τον Μάρξ. Ευτυχώ έκλεισαν και τα δύο γραφεία του. Ο Νιόνιο την απάντηση θα την λάβει και ο ίδιο ο Αλέξης, τη Δευτέρα. Καλησπέρα σε όλου. Νομίζω ότι νιώνιο μου, εσύ καταλαβαίνει. Διαβάζω ό,τι μπορώ από αυτά που μου στέλνετε. Οφείλω να ομολογήσω ότι τίποτα από αυτά δεν είναι χειρότερο από την συνέντευξη που έλαχε να ακούσω σήμερα το μεσημέρι τη Ραχίλη Μακρή. Και σα θυμίζω ότι η Ραχίλ Μακρύ έχει κατέβει ως ένθρωμο όπαδος του Τσίπρα. Έτσι. Λοιπόν, όταν στα λένε οι δικοί σου αυτά, μετά εσύ απορρίτε, γιατί μπορεί κάποιο να πάει στου δικού για να κάνει ό,τι θέλει. Στη τελευταία ανάλυση. Δεν μοιράζουμε και κόλυβα στο μουσείο, για να πω ότι κάποιο πάει γιατί είναι πεινασμένο και θέλει να φάει όπω κάναμε παλιά συγκηδή. Άλλο πράγμα το μουσείο είναι. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ε, Άγι μου, μου λε: Ρε συντρόφισα, το έχει εισαγωγικά τα συντρόφισα, μου βγάζει και ένα ρε μπροστά. Γράφει διάφορε αντικουκουέδικε μπουρδολογίε και μου λε και στο τέλο με προκαλεί να το διαβάσω. Σου είπε κανένα ότι μπορεί να με προκαλέσει. Μήπω νόμιζε ότι πίσω από το μικρόφωνο είναι κανένα γιατί αυτέ είναι τακτικέ ώρα. Σε βρίζω, λέω, κάνω, διάχνω, λέω διάφορα πράγματα και εσύ να, να τσιμπήσει, α πούμε. Δεν τσιμπάω. Εισορροπημένο άνθρωπο είμαι τώρα. Κάμια ώρα ξα τσιμπάω με τι φανατίλε του ενό κεταλουνού. Εδώ είμαι άνθρωπο ο οποίο έχει αρχίσει και εισπράττει χαρούλε από το πανεθναικό του και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και δεν έχω βγει να πανηγυρίζω. Προτιμώ να κρατάω τη χαρά μου για μένα, ναι, για να μην την αφήσω τίποτα σκυλιά τώρα και ανοίξουμε καμιά συζήτηση για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο επίπεδου survivor. Γιατί αυτό το οποίο μου εκπλήσει δεν είναι ότι ο κόσμος βλέπει survivor Είναι τα σχόλια Δηλαδή ό,τι λέγατε για την πολιτική πριν από κάνα δύο χρόνια Να πεθάνουν, να κάνουν η μπίση, δίξη, έτσι, αυτό Να μην δούνε να βγάλουν τον κακό καρκίνο Τι δεν έχω ακούσει για το πολιτικό επίπεδο Τώρα τα λέτε για το survivor Επομένω, ξέρει ότι υπάρχει μια μαγιά πολιτών η οποία τη αρέσει να βισοδομεί από το πρωί μέχρι το βράδυ εναντίον οποιοδήποτε, βλέποντα εχθρού παντού και βλέποντα οτήρε τη μούρ του Σόρα. Τι θέλετε να κάνω, εγώ δηλαδή. Σοβαρολογείτε. Θα τσιμπάμε κάθε φορά. Διότι ο Σόρα είναι ένα βήμα μετά το Δελαπατρίδη και ο Δελαπατρίδη ήταν και άκακο. Το τελειώσαμε. Ως λαός, α πούμε, πήραμε από το Δελαπατρίδη, πέρασαμε στον Σόρα. Ένα αστεία πράγματα αυτά. Πήγαμε πολύ πιο πέρα. Ωραία, και τι λέω τώρα να μου κάνει και καμιά μήνυση. και να πει ότι τον είπα Δελαπατρίδη. Αν ξέρει ποιο είναι ο Δελαπατρίδη, γιατί εδώ παίζεται το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να ξέρει την Τράπεζα τη Ανατολή από το μοναστηράκι. και άλλο πράγμα να ξέρει ποιο είναι ο Δελαπατρίδη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γκουγκλάρετε όταν έχετε απορίε. Γκουγκλάρετε. Ούτω ή άλλω γκουγκλάρετε για να βρίσκετε. Ε, γκουγκλάρετε για να δείτε και μήπω βρίσκε κανένα άλλο δηλαδή. ή μήπω εξηγεί και κάτι. Ο Τάσο ο Πάγκαλο που μάλλον έσπασε στο μήνυμά σου τα δύο λέει συμπαράσταση στην Ελληνοφρένεια. Μπράβο στο Θήμιο και στον Αποστόλε που μας καλούν να αποδοκιμάσουμε τους πουλημένους υπηρέτες της Μέρκελ των Μνημονίων. Αμ δεν είναι εκεί το ζήτημα μόνο στα Μνημόνια και μόνο στη Μέρκελ. Πάλι το προσωποποιείς κι εσύ. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών. Και συγκεκριμένων ξεγελασμάτων. Πώς να σας το πω. Δεν είναι αυτό. Η, η απάτη... Τέρυσματον, τέρυσματον. Λοιπόν... Εμ... Ο Γιάννης τα έχει πάρει στο κρανίο, μιλάει για τσογλάνια, μιλάει για καπιλίες, μιλάει για σκύλευση αγώνων και θυσιών των κομμουνιστών Να ήταν εκεί πρώτη φορά Να ήταν εκεί πρώτη φορά Θα σας πω τι κάτι άλλο τώρα είναι 100 χρόνια το κόμμα Έχουμε τις ευκαιρίες και να γιορτάσουμε, έχουμε συνέδριο την άλλη εβδομάδα Να πούμε τα πράγματα που πρέπει να πούμε Να καμαρώσουμε εκεί που πρέπει να καμαρώσουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, κομματίδια, ανθιποκομματίδια, σχηματισμού συμφερόντων Μια αλήθεια υπάρχει Το κουκουέ μελετάει τα πάντα Ακόμα και τα λάθη του Και τα μελετάει στη βάση Και δημοσιεύει τι αποφάσει του Και τα καλά του Και τις διορθώσεις, τις πορείες και τις πλεύσεις του Αυτό δεν μπορεί να το συγχυριστούνε Ούτε οι κατά να φωνούνται σε επί προσωπικού επίπεδου Με ακούλπα ή αλλιώς πως μουρθε κόλπος ή μουρθε νταμπλάς Σας περνάω λοιπόν τώρα σε ένα κομμάτι από ένα παραμύθι Ποιο είναι κομμάτι το ένα παραμύθι Είναι και εξαιρετικοί οι Πλησιάζουν πάρα πολύ στο να προσπαθήσει κάποιος να καταλάβει Εξαιρετικό αφιερωμένα αφιερωμένο από μένα Σε όσου ταξιδεύουν με προσοχή παρακαλώ Σε όσου ταξιδεύουν ξενιτεμένοι και α είναι μόνο για τη θάλασσα, η ξενιτιά σήμερα έχει πάρα πολλές μορφές, έγραψε λοιπόν ένα παραμύθι που κυκλοφορεί στις εκδόσεις ε, Διάπλου στη Θεσσαλονίκη η Ελένη Αναστασοπούλου. Το παραμύθι λέγεται το σανταλάκι. Έχει όλο το άρωμα της Ανατολής. Κάποια στιγμή θα έχω και βιβλία να σας φέρω. Όμω το παραμύθι σε αυτές τις εξαιρετικές εκδόσεις συνοδεύεται από ένα CD. Και μέσα στο συντή υπάρχει η στάχτη μου Ζεστή. Και μόνο ο τίτλο σε μένα είναι: Μου ζεσταίνει την καρδιά. Στάχτη μου Ζεστή. Η στίχνη του Δημήτρη του Λέντζου, Η μουσική του Ανδρέα Κατσουγιάννη. Στο τραγούδι ο γιωργος Μπαγιόκα. Στάχτη μου Ζεστή φύλαξε τη σπίθα μου στην πατρίδα που θα βρω. Για να ζεσταθώ. Για σκέψη να κουβαλά τη στάχτη μέσα σου. Από πράγματα χαμένα. Για να μπορεί να ζεσταθεί. Επειδή διατηρήθηκε η σπίθα υποθέτοντας ότι είμαστε σε αναζήτηση τη πίθα του 21. Ήταν μια φορά ανθρωπι στα κύματα και είχαν μέσα στη καρδιά. Μαύρη σημεριά πήραν μοναχά μόνο τα θρουγούρια τους κόρπους λόγια ακριβά πίσω τους φωτιά Στάχτη μου ζεστή να ξετις σπίθα μου στην πατρίδα που θα βρω για να ζεσταθώ. <Γ Lockdown> <Venakua> θα γυρίσω πισω μια φορά μέσα από τα νερά θα ανατείλει χαρά μασπρατερά. να κοτίζεις τα σπραγιά σε μια θα'ρθω πάλι φάτινα μάτια μου ζεστά αχ πόσο πόλεσα Είσαι η Ανάτολη, σ' αγαπάω πιο πολύ, Μήνει μου η γρή, πατρίδα μου κυκρή. Θα έρθω να σε βρω, μόνος στον καιρό. Θα να σε βρω, μόνος στον γέρο Που προσαρμοστήκαμε σήμερα στο προεορταστικό τη 25η Μαρτίου, στην ε, εποχή τη τουρκοκρατίας στην εποχή που η Ελλάδα στέναζε και αναστανόταν ταυτόχρονα έτσι, ε, κόντρα Τους κοτζαπάσιδε. Στου τζορμπατζίδε. Ξέρετε τι είναι τζορμπατζίδε. Εγώ το γράφω και την Κυριακή στο Ριζοσπάσι, ο οποίο δεν ξέρει, α ψάξει να το δει. Μπορεί να το βρείτε σε ελληνικό επίθετο σήμερα. Αλλά να ξέρουμε τι σημαίνει η Επανάσταση, εθνοκοινωνική και όχι απλώς εθνική. Έτσι, γιατί η, η χώρα υπέφερε ανέκαθεν από τους δοσίλουγους της. Ανέκαθεν. Ανέκαθεν, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Λοιπόν, σας έχω μια, ένα εξαιρετικό βιβλίο, εγώ το έχω διαβάσει. Και σας λέω, το συνιστώ ανεπιφυλάκτος. Σπανίως εδώ θα δείτε βιβλία που δεν έχουμε δει, δεν έχουμε προλάβει να διαβάσει. Συνήθω είναι καινούργιε ε, εκδόσει και είναι μυθιστορήματα που ε, δεν προλαβαίνω κιόλα. Δηλαδή και να το θέλα. Τούτο εδώ όμως το έχω διαβάσει και σα το λέω στα ήθια. Λοιπόν, Στον Δρόμο των Αρωμάτων του Μάνθου Τουσκαριώτη, είναι ένα ιστορικό μυθιστορήμα. Εγώ είμαι λάτρε και των ιστορικών μυθιστορήματων. Από τι εκδόσει Διόπτρα, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν το 211 208, 200, θα δουν έναν άνθρωπο γεννημένο στο μονολήθ των Ιωαννίνων όπως ο Σκαριώτη, να πραγματεύεται μια εποχή που δια του βιβλίου διασχίζει τα όρια μεταξύ ιστορίας και μύθου όπου διασχίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν Οδυσσέας έχουνε, πώς να σας το πω τι έχω αδερφό μιλάχι και περάσει λέει με το που γυρίζει από το μακρινά ξένα ο Κωνσταντίνος Ντούλα. Ξορκίζεται να εκτελέσει την τελευταία επιθυμία του νεκρού πατέρα του Πριν από μερικά χρόνια οι τρεις αδερφές του Είχαν θυσιαστεί για να τεστεριώσουν τρία ονομαστά γεφύρια Του Δούναβη, του Εφράτη και της Άρτας Ο πατέρας του δεν θα βρει ένα παμό Αν ο Κωνσταντίνος δεν πάει στα τρία γεφύρια Για να φέρει από εκεί λίγο ασβέστη και λίγο χώμα Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα Με να φτιάξει ένα μυθιστόρημα Είναι πάρα πολύ ωρα ο δρόμο αρχίζει από την Ήπειρο, φτάνει μέχρι τη Μεσοποταμία και τη γυρνάει πίσω στι παραδουνάβιε χώρε, είναι στρωμένο με περιπέτειες και κινδύνους. Ακόμα και αν καταφέρει να γλιτώσει να γυρίσει πίσω στη μικρή πατρίδα του, τον περιμένουν ο Δήμιο για ένα έγκλημα που διαπράχτηκε τη μέρα τη αναχώρησή του και ο προδότη τη παιδική φιλία, η μάνα στην άκρη του γκρεμού και η αραβνιαστικά ρηγμένη ανάμεσα σε σφυρί και αμόνη, πιστέψτε σα κόβει την ανάσα. Και ταυτόχρονα σα θυμίζει. Τι ομορφέ έχει τούτη δώ η ελληνική πατρίδα ψυχή και όχι μόνο ο τοπο 208 200 στον δρόμο των αρωμάτων που δεν πουλούνται σε ακριβή συσκευασία πολυεθνική διευθύνσει. Κλέψανε λένε! Όλοι μα κλέψανε κλέψαν κι αυτοί. Του πιστέψανε, χλέψανε ανάπηροι με πιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Λοιπόν, σα έχω ωραία πρόταση: Μια και λέμε για την Κεσαριανή, λέμε από εδώ, λέμε από εκεί. Ολοζώντανο ο Δήμο, με ολοζώντανε πρωτοβουλίε. Σα έχω λοιπόν ένα, μια εξαιρετική πρόταση. Αν σα αρέσει και ο πολιτισμό, αν σα αρέσει και η τέχνη, αν σα αρέσει το θέατρο, αν σα αρέσει να βρίσκεστε με κόσμο χωρί να πληρώσετε ειστήριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σα λέω. Δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε το δεύτερο φεστιβάλ εραστεχνικού θεάτρου του Δήμου Κεσαργιανής. Τα μ, ταλέντα μας, οι άνθρωποι που το λέει καρδούλα τους, κρύβονται πολλές φορές και έξω από το επαγγελματικό, φυσικό, αφύσικο, μου είναι διάφορο, κατεστημένο. Επομένως, σήμερα έχει ο Δήμος Κεσαργιανής απόψε στις, 10 ώρα το, στις 9 η ώρα το βράδυ, ε, για, για να μην σα πω καλά, συγγνώμη, 8, 8, 8 ξεκινάει το, η, το, η παράσταση. Η είσοδο είναι ελεύθερη. Έχει ένα έργο που ανεβαίνει για πρώτη φορά. Η Ρωσάουρα απόψε στι 10. Ξεκινάει με αυτό το έργο ο πρώτο κύκλο του δεύτερου φεστιβάλ Ερας τεχνικού Θέατρου του Δήμου τη Κεσεριανή. Είναι το λογοτεχνικό έργο του Μάρκο Ντενεύη η Ρωσάουρα απόψε στις 10 και το παρουσιάζει το θεατρικό εργαστήρι Σπάτων Σκηνοβάτες σε διασκευή σκηνοθεσία του Νίκου Φτασιάδη. Το λόγω έργο μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο και αφορά ένα όνειρο που ξεπίδησε από τη φαντασία ενός ζωγράφου. Στη Βριούλων λοιπόν και Φιλαδελφίας Γωνία σε ένα εξαιρετικό χώρο που έχει ως θέατρο ο Δήμος της Κεσαριανής δωρεάν, ελεύθερο για το κοινό το, εργα... το θεατρικό εργαστήρι των Σπάτων παρουσιάζει τους σε σκηνοθεσία και διασκευή του Νίκου Ευσταθιάδη Στις 8 η ώρα απόψε Ωραίο καιρό έχει Βολτούλα μπορείτε να κάνετε Καναουζάκι μετά λίγο παραδίπλα Και να αισθανθείτε Ότι είσαστε μαζί με τα παιδιά της γιτονιάς Και επειδή είσαστε μαζί με τα παιδιά της γιτονιάς, Τότε θα μπορέσετε να καταλάβετε Και ένα παραδοσιακό της μικρά Που τραγουδάει η Σοφία Αβραμίδου θα τα ακούσετε εδώ σε μια εξαιρετική διασκευή Το αφιερώνω εξαιρετικά στη φίλη μου την Αθηνά Που μπορεί θαυμάσια να την καταστήσει Όλο ούζο ούζο το βαρέθηκα Φέρτε μου και ένα τσιπουράκι που το ρέχτηκα Και όχι κονιακάκι Άντε για να πιούμε και τσίπουρα Αυτό μας απέμεινε Ωρες ώρες καλές και χρυσέ Και σας το λέει άνθρωπο που δεν αντέχει να πιεί και πολύ Τα παιδιά τη γείτονιά σου με πειράζουνε τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε πάλι με έχεις μένος μου φωνάζουνε πάλι με έχεις μένος μου φωνάζουνε θα τα πιάσω να τα δύρω τα παγασικά Θα τα πιάσω να τα δύρω τα παγασικά Θα τα δώσω δυο χαστούκια να Χασικά. Πάτα μα τα δώσω χαστούκια να με ναι you Ένα φωνιακάκι που το ρέχτηκα Παίρετε κι σιγαράκι που το ρέχτηκα. Λοιπόν πάω στα μηνύματά σας Άντε τώρα να διασκεδάσουμε λιγάκι Φτάρουμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής Αφαιρούμε τον και των διαφημίσεων Λίγο έχουμε χρόνο Πρέπει να κάνω και επιλογή Είναι αν σημαίνει καταπληκτικά τραγούδια Τι να πρωτοπέξω σήμερα Αρχινά από το φίλο μου το Μανώλη που λέει με λένε Μανώλη, είμαι οδηγό λεωφορείου στη Σουηδία. Ακούω ο Ριαλ FM όλη μέρα. Ρέλια, αν βρείτε έναν τρόπο εκεί στο Ριαλ FM να μπορούμε να βρούμε τα τραγούδια που παίζετε, ευχαριστώ για ένα καταπληκτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, Άκου Φιλάρα, μπαίνει στο, στο ίντερνετ, πατάς uh, uh, realfm.gr, βρίσκει όλε τι εκπομπέ. Σου υπόσχομαι ένα πράγμα. Στη δικιά μου εκπομπή δεν θα μ' ακούσει να μιλάω πάνω στα τραγούδια. Δηλαδή, μην πω τη λέξη που λέμε στην Ελλάδα, συχαίρομαι να χρησιμοποιώ τη δημιουργία. Των τραγουδοποιών μα, στιχουργών, συνθετών, τραγουδιστών, βάζοντα τη φωνάρα μου απάνω του. Επομένω, εγώ μιλάω σε κενό. Χωρί χαλάκια, μουσικά και τέτοια, και τα τραγούδια μπορεί να τα κατεβάσει, να τα βρει, να φτιάξει τη δικιά σου δiscοθήκη. Πίστεψε με, το έχω κάνει εγώ με τα τραγούδια που μου βγάζει η Νάντζη. Και έχω πια μία δiscοθήκη για όλε τι ώρε, όλε τι στιγμέ, όλα τα γλέντια. Και όπω τα βλέπει, εγώ αναγγέλλω πάντοτε και ποιο τραγούδι είναι. Οπότε μπορεί και ευχαρίστω, άμα φτιάξει μια δικιά σου playlist, να την παίζει και να ξέρει και ποιο τραγούδι είναι και να μπορεί να το μοιραστεί με άλλου τι ωραίε σου 20. Στιγμές. Λοιπόν, μου γράφει από τον Ιρέα στην Κορέα ο φίλο συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Συγκαπού από Κορέα που ζω και εργάζομαι, γιατί εδώ μου δόθηκε ευκαιρία να ζήσω λίγο περισσότερο με αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα μου λείπει και με στεναχωρεί με αυτά που ακούω από την καθημερινή τη ειδησιογραφία. Οι αρχέ συλλογική και το φιλότιμο έχουν τελείω εκφυλιστεί. Η λέξη αξιολόγηση έχει χάσει πλήρω το νόημά τη, επειδή την χάνω να έχω υπάρξει αξιολογητή ικανότητα προσωπικού. Θα ήθελα να ακουστεί από το ράδιό σα ότι η αξιολόγηση είναι σύνθεση λέξη από τι λέξει άξιον και λόγου που προκύπτουν ω ερμηνεία επιχείρημα σκέψεων και δυστυχώ απλά την χάνει να είναι συνώνυμη τη αποτίμηση. Αυτό που κάνουν οι δανειστέ δεν μπορεί να λεχθεί ω αξιολόγηση, αλλά ω αποτίμηση. Αφού οι δανειστέ δεν βλέπουν ανθρώπου, αλλά ρυθμούς Ούτε μπορούν, αλλά ούτε και θέλουν να αξιολογήσουν τη ζωή των ανθρώπων που χάνονται στη δύναμη τη οικονομική εξατλίωση. Καλό σα βράδυ. Να σε καλά, Ρενιδέα. Σου λέω μοναχά ότι το πρόβλημά μου είναι οι Έλληνε. Αν βλέπουν πολιτική του ανθρώπου ω ανθρώπου και όχι ω νούμερα. Έχω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Τώρα θα σα πάω στην άλλη άκρη τη πατρίδα σα πάω κάτω εκεί. Στη Σάμμος, στη Σαμνιώτισσα, η στίχοι του Βαγγέλη Γκούφα Η μουσική είναι παραδοσιακή μουσική, ένα παραδοσιακό τραγούδι Από πού θα τα ακούσετε όμως Σήμερα θα σας φτιάξω το κέφι Θα σας φτιάξω το κέφι γιατί μιλάμε για ανθρώπους Που ανήκουν στον τόπο με την ιστορία τους Στο τραγούδι θα ακούσετε τη Μελίνα Μερκούρη Και θα ακούσετε Μισέψαμε στη ζυνητιά κάτεργο το καράβι Κάτεργο το παράπονο Σ και φάρο δεν ανάβει. Ακούστε το να το ευχαριστηθείτε. Επειδή συνηθίζουμε να παίζουμε τέτοιου είδου τραγούδια, τι πιο πολλέ φορέ μόνο επί εθνική παιτίο. Εδώ ευτυχώ τα παίζουμε και εκτό. Ναι και μεγάλη. Άλα σα, σα μοιώτησα, πλάτια ναι και μεγάλη. Πλάτια κι ναι και η αγάπη μου, σα και την εχαιρόντα πλάτιανε Πλάτια ναι αγάπη μου, σαμιοτισα και την εχαιρόντα Μεστικζενιτια κατεργω το καραμι Μις επ'σα μεστικζενιτια κατεργω το καραμι κατεργω το παραβονο σαμιοτισα και φάρος δεν ανάβει κατεργω το παραβονο σαμιοτισα και φάρος δεν ανάβει Τα <Το> στρομετέχει και, και δεν μπορώ σαν να στο <Το> με στοτικάρι μες το και, και δεν μπορώ σαν να της ασπάζει μες το τι κάρι. Μιλιά που σε καμάρωνα στη μαρμαρενιά βρισί. Μιλιά σε καμάρωνα στη μαρμαρενιά βρισί. promet ομάδας μοουτρά που διευουν αρχίσει μοαρμαρωμένα τα πουλιά στον πόρτο μου τραγούδι έχουν αρχίσει βασιλικό στη δελάστρα σου και πλαιούς μου στην αμπλή σου, στη σου, και στην σου. Το... τα παλικάρια τραγουδούν τον το γύπνο σου σαν διότι σαν θυμη και καρία τραγούρα, Δευτερόνι Είμαστε λοιπόν εδώ, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται Να ανοίγει το κεφάλι του Πέρα από τις Θα χρησιμοποιήσω όλες τις λέξεις Κλισέ που θα μπορώ να θυμηθώ Τις ιδεολειψίες του Την προσωπική του άποψη Τη δική του οπτική γωνία Τη διάθεσή του Αυτό είμαι και αν μας αρέσει Και μια σειρά από άλλα τέτοια πράγματα Μήπως και δει Λίγο διαφορετικά μια προσέγγιση που είναι πέρα από τη διάθεση, την πρόθεση να διαστρεβλώσει κάποιος την ιστορία για να τη φέρει στα μέτρα του. Για το πρόβλημα που υπάρχει με την ιστορία. Η ιστορία δεν είναι αθώο πράγμα όταν συγγράφεται. Δεν είναι ξορισμού αθώα η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι ποτέ αθώα. Πρώτα απ' όλα ως ιστορία εκλαμβάνουμε συνήθως ημερομηνίες, επαιτίους, τροφές ε, βαμμένες με αίμα. Δεν εξετάζουμε, εκτό κι αν είναι κάποιο επαγγελματία Ιστορικό, αλλά από ποια θέση θα εξετάσει κάποιο την Ιστορία, εκ των πραγμάτων την κάνει καθόλου αθώα την Ιστορία. Και έχουμε πετάξει για ένα σλόγγαν κλισέ. Α, την Ιστορία τη γράφουν οι νικητέ, τσοντάρουμε και μια τέτοια άποψη, ας πούμε. α πούμε, και πα στη γωνία στη Χρυσή Αυγή και σου κάνει μαθήματα Ιστορία στα μέτρα του Καραϊσκάκη που μπαίνει μέσα στη Βουλή και δεν τρέπεται Ξέρω εγώ, θα πήγαινε κανένα Ναπολέοντα μέσα στη Βουλή να κάνει τον Ναπολέοντα, μό. Θα πήγαινε ο Νέλσον στη Βουλή των, των Λόρδων και των Κοινοτήτων. Δεν, είμαστε, είμαστε ένας λαός του Σόρα. Του Σόρα. Όχι του Σόρας, του Σόρα. Γιατί ο Σόρας, <χω> όταν φέρνει λεφτά, είναι χρήσιμο. Ο Σόρας, που ήταν και παρόμοιο πράγμα, ήρθε γιατί θα φέρνε λεφτά. Αλλά λεφτά δεν έφερε. Και δεν μου λέτε τώρα, εδώ που τα λέμε, κάποιες φορές έχω φωνάξει κι εγώ, πιστέψατε τον Παπανδρέα που λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Εδώ πιστέψατε τον, τον πιστεύετε. Για να είμαστε και σοβαροί δηλαδή, για να κάνουμε έτσι και λίγο ε, εθνοπατριωτική ε, αυτοκριτική. Μπείτε λοιπόν στο ριζοσπάστη, στην ιστοσελίδα του, πατήστε «Η Επανάσταση του 1821 και η παραχάραξη της». Θα βγείτε στο λίμα «Ιστορία», γιατί έχει τα λίματα έτσι ο ριζοσπάστης. Θα βρείτε ένα εξαιρετικό κείμενο, φέρει την υπογραφή του «Τηλέμα Χολούγκη». Και νομίζω ότι μπορείτε να ξεστραβωθείτε γενικώ. ή σε τελευταία ανάλυση να αρχίσετε να ψάχνετε, ρε παιδάκι μου, και άλλα πράγματα που δεν σα πέρασαν ποτέ από το μυαλό, μπα και αποκτήσετε κανένα επιχείρημα σε καμιά παρέα που σα το παίζει κάποιο ιστοριοδίφης να μπορείτε να το απαντήσετε με πραγματικότητα πραγματική και όχι με πραγματικότητα κατασκευασμένη. φτάνοντας λοιπόν στο τέλο, σα αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Το αφιερώνω στο Χρήστο, ξέρει ποιο Χρήστο είναι. Εδώ του σταθού μα, το δικός μας άνθρωπος, που είχε σήμερα τα γενεθλιά του, εγώ τα είχα Δευτέρα, το ξέρετε, του αφιερώνω το τραγούδι, μόνο και μόνο γιατί είναι το πιο κοντινό της φιλίας μας και της μακροχρονίου σχέσης μας της φιλικής. Ε, άντε το μαλώνω το μαλώνω, αντε και το μεταλλιώνω. Άντε το μαλώνω και το βρίζω, άντε την καρδούλα του ραγίζω Έτσι δεν κάνουνε οι φίλοι μεταξύ τους Λοιπόν, το γελεκάκι που φορείς Σε στίχους Γιάννη Θεοδωρίδη Μουσική Σπύρου Ολλανδέζου Στο τραγούδιο Γιάννης Κότσιρας Να ακούγεται από τη Σουηδία ως την Κορέα Για αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα μέσα από τα τραγούδια της και τη μουσική της ολόψυχα Από την Λιάνα που ήταν στο μικρόφωνο Την Άνση που ήταν στη μουσική Το Γιώργο που ήταν στον ήχο Και όλα τα παιδιά που δεν ακούγονται Δεν βλέπονται Αλλά χωρίς αυτά εμείς δεν θα ακουγόμασταν στον αέρα Το γελεκάκι που φορείς Γραμμένο πίσω το μυθικό 1932 Κότσιρας εδώ το γελεκάκι που φορεί εγώ στο χώρο αμένω με, με πίκρες και με βάσανα και όχω Μαλλόνο και το πίσω. Αй την καρτούλα του το μωρό μου, φόρα το μικρό μου Γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις αλαφιά Φόρα το για να είσαι, για να με θυμάσαι Για μεταξύ έχω τα σκουρά σου τα μαλλιά Υπότιτλοι AUTHORWAVE